Παπεριφήλι καλεσφα, ακόμα τέσσερα τελικά. Και όπω κάθε πέμπτη βράδυ αυτή την ώρα, είναι ο Λευθέρης ο Διαμαντάρας με την εκπομπή «Πέρι φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης». Βέβαια καλησπέρι σε όλους τους φίλους από την Ουαλία μέχρι την Κύπρο και από τη Σπάρτη μέχρι το Δηδημότυχο και βέβαια τους φίλους εδώ από το Λεκανοπέδιο Ατυχί, Αττικής και την περιοχή των Αθηνών Και να καλησπαιρίσω και τον αδερφό εδώ το Διαμαντάρα το Λευθέρη καλησπέρα Καλησπέρα Γιώργο Πώς είσαι Καλά Αν μπορούμε να πούμε καλά λέμε Το λέμε καλά. από συνήθιο Ναι καλά Καλά δεν είμαστε Αλλά Δυστυχώς. πρέπει να είμαστε και <coughs> Πάντοτε με ένα πιστεύω ανώτερο ε, Όσο μπορούμε και αντέχουμε Το κάνουμε εμεί εδώ Όπως ξέρει και η ομάδα εσθενή Από εκεί πέρα Ο Περέδη δείξε Να λοιπόν. φυπνιστεί ο κόσμο. Ε, εντάξει, εντάξει. Βλέπουν εντάξει. τώρα μπροστά του να γίνονται εγκλήματα τρομερά και εμείς περί άλλων τυρβάζουμε και, και πακέτο όλα μαζί, δυτικά, Μα... ανατολικά, βόρεια, νότια, πιο νότια, μες στη βουλή, έξω από τη βουλή Για να προλαβαίνει ο άνθρωπος να, να πυροβολισμεί δηλαδή αυτή, να προλαβαίνει ούτε να σκύψεις Για να περάσει αυτά τα οποία θέλει, τα ξεκίνησε, δεν του βιάνουν τώρα και θέλει να εξουθενώσει, να εξαφανίσει την, την αντιπολίτευση ναι, Στα δημοκρατικά κράτη οι εκλογές μπορούν να ανεβάσουν και να κατεβάσουν αλλά εδώ είναι συστήματα μπέρια, μπέρια. λαβρέν λα την μπέρια, γνωρίζουν. Ακόμα μέχρι τώρα λαβρέν την μπέρια. Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι να αποδείξουν την αθωότητά τους οι κατηγορούμενοι. Εδώ αντιστρέψαμε το δίκαιο ε. Φύγαμε εντελώ στο σύστημα Στην εξουσία Εδώ είναι έχεις ε, δίκαιο μέχρι να αποδειχθεί όταν έχεις Και βγαίνει μέσα όχι Και βγαίνει μέσα στη Βουλή Και ανατρέπει τον εαυτό του Και λέει πράγματα Και του λες να το εσύ το είπες Εσύ το επαναλαμβάνεις ναι. Δεν καταλάβατε λέει εγώ υπά... Και εντελώς αλλάζει Κατάλαβε την πατάτα που έκανε Δηλαδή αλλά... ανοίγουν πόλεμο διχάσμου Σε τέτοια εποχή, ρε, εσύ, ναι, λέμε, ναι. θα κερδίσει. Και Κανένας δεν θα κερδίσει. Εκείνο θα κερδίσει. Θέλει άλλη μία τετραετία. Θα πάει για εκλογέ. Μέσα σε έξι μήνε θα κάνει εκλογέ. Και ποιο του εγγυάται ότι θα την πάρει. Ε, οι χαχόλοι υπάρχουν. Για Θέλει να, να, βγάλουν... να του τριμώξει, να είναι υποκατηγορίαν όλοι. Και να λέει: Βλέπετε, αυτοί μπορεί να αθωωωθήκανε με το νόμο που είχαν τ κάνει, τα δε. Αλλά ο, δεν είναι αθώοι. Δεν είναι. Ο νόμος του αθώωσε περί υπουργών. Ενώ ο νόμο περί υπουργό. Υπουργό λέει άλλα και άλλα πράγματα. Και αυτό δεν τον κατήργησε τόσα χρόνια. Ο του είπε ο Μητσοτάκη, του είχε πει πριν από δύο χρόνια. Έλα, είναι λύπη το Σύνταγμα. Μπορούμε εμεί να τον αλλάξουμε τώρα εδώ. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Η ενισχυμένη. Είναι μια ειδική ψήφιση. περίπτωση. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Εμεί έχουμε τη δύναμη. Και όταν κάνουμε κάποτε και συνταγματική αναθεώρηση, τακτοποιούμε και αυτό το θέμα πλέον και συνταγματικώ. Αλλά δεν ήθελε Για ποιο λόγο Γιατί θα το χρησιμοποιήσει Θα του χρειαστεί κι αυτός Και μπορεί χθες να έλεγε ότι ναι εγώ Ο νόμος και εσείς τον κάνατε και τα λοιπά Και δεν ζητώ πίνικες ευθύνες Πολιτική ευθύνη Ποιος θα αναλάβει να πει Ότι εμείς θέμε να τους έξει στη γωνία. Δεν μου λες τώρα Εσύ άτομο Πιστεύεις ότι έχει Τα αυτό το παιδί Να του παίξει μπάλα όλους Ναι ναι διότι βλέπεις αυτό. όταν έρχονται οι αντίπαλοι σου, οι εχθροί σου και σε, σε στολίζουν ωραία και σε κολακεύουν κάτι συμβαίνει τα λέει ο Θουκηδίδης Δεν μπορεί να έρχεται ο Μοσκοβιση και όλοι οι άλλοι και ο, όλοι οι Ευρωπαίοι και η Μέρκελ και να λένε το καλύτερο ήταν... παιδί όπως ο Βεσένα είναι αποτυχημένος υπουργός Κανένας στη λέει άλλο δεν θα μπορούσε να κάνει να περάσει αυτά τα μέτρα Όπως θα περνάει ο Τσίπρα Ναι είναι λέει το καλύτερό μας παιδί Και σήμερα η Μέρκελ τι είπε πιστεύω λέει τελειώνει Και απεκάλεσε σήμερα η Μέρκελ τον Ζάεφ Τον Αλβανό κάτοικο των Σκοπίων Τον αποκάλεσε καλό στο Μακεδόνα ναι, πρωθυπουργό ναι, ναι μπροστά σε όλο τον πλανήτη Μπροστά σε όλο τον πλανήτη Λοιπόν τώρα τι λέμε. Και ενώ ξέρουν τούτοι εδώ ότι όλα τα κράτη της γης να τους ονομάσουν... Εμείς είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Άμα εμείς δεν τρέχει τίποτα. Διότι... Άκουσαν, ο φύλαρχο της Αφρικής σου τώρα από σαν τους λένε. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως όταν κλείσουμε το λιμάνι και τα σύνορά μας εμείς... Πεθανάνε. Γιατί αυτοί τα κλείσαν τα σύνορα και μας του αφήσαν εδώ. Δεν... Ναι, το θυμάσαι. Εν... Εν συναννοήσει με Μέρκελ και με άλλους, ναι. κρατήστε τους. Μας έρθουν απάνω πάνω. Και έρχονταν τα ελικόπτερα και κάνανε περιπολίες, στα σκοπιανά ελικόπτερα μέσα στο ελληνικό έδαφος. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς του είχαμε τους άλλους εκεί. Και, και έχουμε και πρόβλημα στη Μόρια, όπως διαβάζω τώρα. Και... Βγαίνουν οι υπηρεσίες και λένε στη Μητυλίνη, δεν είναι πολύ καλά τα χοσπότ εκεί. Είναι... Δεν είναι, είναι περίεργα. Ο κόσμος εξαντλήθηκε. Ναι, γίνει, Έδωσε συγκατάβαση ένα χρόνο, δύο χρόνια Αλλά τους λύσαξαν, τους ρημάξαν τα σπίτια Τα κοπάδια ναι. τους, τις ναι. ελιές τους όλα Ποια και... τώρα παίρνουν και τα σπίτια ηλεκτρονικά Δεν προλαβαίνεις mm. να το δεις Καλά να πάθουν <coughs> Ωραία. Πού θα πάει αυτό το έργο, Πού θα πάει alors? αυτό το θέμα θα δώσει το όνομα τους στους ναι. Θα πάει για εκλογές θα πάρει ένα ποσοστό όχι εκεί που πρέπει να πάει στο 12% θα πάει στο 20-22%. Πολλά λέω Πολλά λέω. Δεν θα μπορεί κανείς να κάνει κυβέρνηση. Είναι θα ξαναπάμε για εκλογές. Όχι. Έχει καταργήσει πλέον την πρημοδότηση των βουλευτών με απλή αναλογική και θα κατέβουν όλοι και με 1% θα βάζουν τρεις βουλευτές μέσα στη Βουλή. Και εκεί θα αρχίσει το δράμα της Ελλάδος. Εκεί, ε. Εκεί. Θα έρθει το ουράνιο τόξο, θα έρθουν από πάνω οι αυτιθράγκοι. Τα μεμέτια. Θα έρθουν, θα έρθουν, θα έρθουν όλοι. Και θα μπουν μέσα στη βουλή και θα, μπουν μέσα στη βουλή και θα παζαρεύουν. Δώσε μου, α σε στηρίξω. Το μέλλον δεν είναι καλό. Δεν είναι ευείονο. Βγήκε εχθέ και μιλάνε, αλλά ο κόσμο δεν λειτουργεί πλέον. Έχει αποβλαφωθεί ο κόσμο. Εδώ τότε τι εμεί που κάθισμε Και λέει, τι μέρα... μου λέτε, μα αναβάθμισε. Ο Μούντις. Ο Μούντις λέει κατά δύο Ναι πού σε πήγε Εκεί που πούσανε το 2014 14. Τι γινόταν το 2014 Ετοιμαζόταν να σε Ανεβάσουν κι άλλο Και τέσσερα χρόνια πολεμάμε Χάσαμε τέσσερα χρόνια Θα είχαμε βγει θα είχαμε τελειώσει Θα ήμασταν πολύ πιο άνετοι Και τι κάνουμε τώρα Τώρα δημιουργούμε διάφορους οργανισμούς Και βάζουμε τους δικούς μας Με συμβάσει Τρία χιλιάρικα καθαρά το μήνα και τα παιδάκια όλα με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά με λεφτά δανεικά φεύγουν, δανείζονται συνέχεια δανείζονται και δεν ακούει αλλά οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους για 99 χρόνια δέσμευσαν όλο το πλούτο της Ελλάδος και εμείς θα μαλώνουμε στη Βουλή μέσα και θα γυρίζει ο Ζάιφ και ο Ιβανόφ και ο ένας και ο άλλος να μας κοροϊδεύουν. Μα είναι δυνατόν τώρα. Σηκώνουν αυτή... λέει τώρα μερικά αγάλματα από τα Σκόπια. Θα τα πάνε στις αποδίκες και θα τα ξαναβάλουν. Τι λες τώρα. Ναι. Τι... Αλλά χάρη. το Σύνταγμα λέει την εθνικότητα και τη γλώσσα και εμεί δεν τίποτα. Δεν αλλάζουμε. Ξέρεις τι με τρελένει εμένα ρεσίλευθερη. Πώς ήταν τόσο συνεννοημένο το έργο. Και έχει όλου του βουλευτέ εκεί το είναι όλοι αν θέλει να Να ρωτήσουν τον Αλαβάνο, τον μέντορά του, που αυτός τον ανέδειξε και τον πήγε εκεί που τον πήγε. Ακούγεται ο Αλαβάνος πουθενά. Ούτε σε ραδιόφωνο. Πουθενά. Η αχαριστία του ανθρώπου. Τον ετοίμασε και αυτός δούλευε αλλιώ ναι. Ήταν μιλημένο από χρόνια πολλά και έπαιξε το ρόλο του και ήρθε αυτό που έπρεπε. Ποιο θα εκχωρούσε τον εθνικό πλούτο και την υπόσταση τη Ελλάδος για 99 χρόνια, και να βγαίνει η άλλη κυρία Υπουργό και να λέει και τι είναι 99 χρόνια. Μπροστά στα 400. Μαι. Και να βγαίνει ο άλλο ο Υφυπουργό παιδίας που είχαν αυτό, άλλο νούμερο αυτό, Μαι. και να δώσουμε και 16 νησιά. Τι έγινε. Μαι. Το πήραν όλες οι τουρκικέ εφημερίδε πρωτοσέλιδα. Ε, τι μία, είναι. Ε, βέβαια, Ενάς, είναι Ορίστε, λέει ο Υπουργό μα δίνει τα 16 νησιά που μα ανήκουν. Μαι. Πούντος τώρα δεν τον βλέπω να βγαίνει σε κανένα κανάλι Ε ναι ε, Ξεκίνησε να πάει στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ναι. Και εκεί το στριμώξανε Και Πρόλαβε να, να χωθεί μέσα στη δημαρχία Για να σωθεί Δηλαδή να, θέλουμε να πιστεύουμε Είμαστε κορόιδα Ότι κάτι θα γίνει και δεν θα γίνουν εφικτά αυτά Είμαστε θεροβάμονε Εγώ εσύ και αυτοί που πιστεύουν θα σε αυτά, περάσουν... οι φίλοι που ήδη μου γράφουνε Πολύ μεγάλη... Γεια σου κρύς Λοιπόν, έσετε νέμεσης λέει και αφύπνισης Ο άλλος λέει από ναι. την οαλία, Πάντα υπάρχει μια καλή μαγεία λίνων Κατά τον Μακρυγιάννη Αργά ή γρήγορα θα φτιάξουν όλα Θα βρεθεί αυτός που χρειάζεται και λοιπά Μάλιστα. Δηλαδή τι, τι, τι πιστεύεις Τώρα με την ιστορία τα έχεις πιο καλά από του περισσότερου που ξέρω Είπαμε θα περάσουμε πολλά δεινά ακόμη το λέω και το επαναλαμβάνω, όπου πάρουν την αρχή, θέλουν να πάρουν και την εξουσία. Η κυρία κλαίει κάθε Ιούλιο. Ναι. Γιατί έχουμε λέει την κυβέρνηση, δεν έχουμε την εξουσία. Δεν έχουν τώρα, από Δηλαδή, απόλυτα... όλο το κράτο να του κόψει. Τη δώσουμε. δικαιοσύνη, την αστυνομία, το στρατό να είναι υποχειρία του. Σύστημα ναι. ολοκληρωτικό. Μα αυτοί λέει δεν το... τους νοιάζουν αυτά. Τώρα γιατί τα θέλουν. Αυτοί είναι θέλουν. αντίον του κράτου, του κρατισμού, Ο, του... του καπιταλισμού. Αυτοί θέλουν ένα 10% του. Του να ανήκει στο στενό κλειό του κόμματο και αυτοί θα κάνουν το κουμάντο. Εδώ ο δορυφόρο λέει κλαίει λέει η ψευτοκαθηγήτρια. Ε. Ναι, κάθε Ιούλιο κλαίει. Κλαίει. Ναι, κάθε Ιούλιο. Ε. Κάθε Ιούλιο που το θυμάται πώ κάνανε το όχι, το κάναμε ναι, γαργάρα. Ναι. Ε. Η μεγαλύτερη δύναμη τη δημοκρατία είναι η συγκέντρωση του κόσμου και το δημοψήφισμα. Από εκεί αντλεί. Διότι τώρα έχει χάσει την δεδηλωμένη μέσα. Ας διαβάσουν το Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Κόσμικ λέει εδώ από την καρδίτσα, καλησπέρα, ποιοι θα υπερασπιστούν οι ιδέες και ιδανικά. Ποιος. Διότι εκεί έχουμε πέσει Αφού δεν υπάρχει. Το αριστείον και ο τακτικός, ο άνθρωπος, ο διαβασμένος δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, και να είναι και τυχεροί που τους ρίχνει πολιτική ευθύνη μόνο για να του έχει και δεν τους κλείνει και βυλαγεί όλους <κοί> εάν μπορούσε θα το κάνει έχουμε καμιά ερώτηση για να μπούμε μέσα στα θέματα τα δικά μας ε... να κολυμπήσουμε ε... μέσα άρα η Ελλάς πέθανε όχι δεν πέθανε Αφού δεν υπάρχει κάποιο Θα περάσει δεινά και άλλα, ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ναι παιδί μου, αλλά δηλαδή μέσα στη νευμάρια του δυτικού πολιτισμού είναι το 2018, εμείς θα ζήσουμε μέρες του 40 τώρα, τρελαινόμαστε όλοι. Ζεις μέρες του 50. 50 ήταν μια χαρά. Δεν ήταν, ζεις μέρες του 50. Όταν σου λένε τώρα οι οίκοι αξιολογήσεως χάσατε τέσσερα χρόνια... Τώρα έπρεπε εμείς να είμαστε μπροστά από την Πορτογαλία και από την Ιρλανδία και από την Κύπρο και από όλες τις ομοιοπαθούσες χώρες. Και εμείς τώρα επερώμεθα ότι κατόρθωσε μετά από τέσσερα χρόνια τόσες θυσίε και τόσες ταλαιπωρίες ο κόσμο να πάμε στο 14. Γιατί ήταν το Μέιλ χαρδούβαλι, Ένα διεκόσα μέτρα και τώρα πήραν 25 δισεκατομμύρια μέτρα και δεν το θέλανε λοιπόν. όταν έπαιρναν μέτρα να περικόψουν τη σπατάλη των γιατρών από την πολυφαρμακεία τι φώναζαν κόβετε τα φάρμακα από το λαό μην μειώνετε και πού ακούστηκε τώρα να έχουν τον άλλο τον υπουργό τον Γκουρουμπλή και να βάλουν πι κάπα ενώ οι άλλοι είναι με το ονοματεπώνημα αυτόν πι κάπα για Η... να μην ακουστεί καλά το όνομα ε. να μην... Ναι να μην ακουστεί Γιατί αυτός Αυτό θεραπεύθηκε ναι. Αυτό αφόσε τον εαυτό του Γιατί δεν ναι. έβαλαν άλλη μία Δεν Καλ... βάζανε και στου άλλους Κουκού, μωμού, σουσού Είναι όλα σκηνοθετημένα Και δεν του... ναι, τους αλλά ξεφέρουν Ποιος είναι ο παιδί μου Δεν μπορεί κάθε τόσο υπάρχει μια σκηνοθεσία και με τον Αντρέα τότε ποι, έγινε συνοθεσία και Κι είναι μέσα στο ιδιαίτερο γραφείο σύμβουλη Από εκεί να καταλάβεις Αλλά βλέπεις ότι παρόλο που όλα γύρω μας είναι ψέματα Είναι ψεύτικα Κάπου κάπου υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διάγνωση της ο και Ο σκηνοθέτης τώρα... λέει είναι το κης είναι το κης, το πηλί. Ναι, κησε Κι αυτό; Κισέο, κισό. Ναι κι δηλαδή, είναι. ένα φιλίνο σκηνοθέτη. Τι είσαι είναι, ομυρικά το φιλί και το πήραν. Ελληνική λέξη και αυτή. Και όχι η αγγλική. ΚΑΙΟΤΑ σίγμα είναι κι Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό δαγκώνει. Από το 46 έχει στρογγυλή σφραγίδα και δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Αυτό ο είναι ο... άλλο. Ξέρει τι γράφει ο άνθρωπο. Και τι θα κάνουμε αριστερή Θα κάνουμε. Άμυνα. Ε, Α ξεκινήσουμε oh. τώρα να πούμε. Άμυνα άοπλη, τα λέω, δηλαδή χτυπημένη ψυχολογικά, οικονομικά. Ναι, αυτό διότι, λέω το όπλο καθαυτό. αυτό. Παρόλο που επέρονται ότι είναι λαϊκά κόμματα. Το στριμόκτυν, το στριμόκτυν και δει τον Έλληνα υπομένει, υπομένει, αλλά κάποτε θα ξεσπάσει. Σαν τα λατήρια. Και, και ουέτηση τι μένει. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και μαρκετήσει κοινωνιολόγου, δεν ξέρουν αυτά. Ότι κάποια στιγμή θα βγει ναι. ο κόσμο έξω και θα αρχίσει να ισοπεδώνει ό,τι ναι, αλλά... πει μπροστά του. Μωρένει ο κύριο, ον βούλεται απολέσει. Μα αυτό είναι νέο. Είναι εδώ ότι γίνονται παντοδύναμοι. Νομίζουν ότι ελέγχουν τα πάντα. Η παντοδυναμία του ε. είναι αυτή που του πνίγει την ψωνίσανε γρήγορα δηλαδή Οι επαναστάσεις ξεκινούν Γιώργο πάντοτε Στα ξύλινα κυβότια πάνω και στα υπόγεια μέσα ναι. Και πεθαίνουν στα μπελούδινα σαλόνια Εκεί ε Εκεί πεθαίνουν Τώρα είμαστε Λετάς εμουά Λετά Τα βελούδινας ναι Το κράτος είμαι εγώ την εξουσία λέ, δεν έχουμε <Το> Έλα εδώ <Το> <Το> εξουσία Σε ποια χώρα ζει Εξουσία Εξουσία ο Αυτά... φίλο του Μαδούρο που δείχνει τηλεόραση σήμερα, Μάνες κοιτάζουν τα παιδιά του. Λέει μια φορά την εβδομάδα. Και φεύγουν όλοι να πάνε να βρουν ασπιρίνε, δεν, ναι, θα... ναι. δεν έχουν τίποτα. Και αυτό λέει θα ξανακάνει εκλογέ. Και εκλογές. τι έκανε, υπο... υποθήκευσε τώρα όλα του τα πετρέλαια και έβγαλε ένα ψευτονόμισμα να πουλήσει το ψευτονόμισμα αυτό. Ναι. Και όποιο το πάρει έχει αντίκρισμα τον πλούτο τον πετρελαϊκό. Ναι. Και καλά. Και καλά. Και καλά το ξεπούλησε και ποιος θα πάρει τα νομίσματα η δική του είναι φτωχή. Mm. Η συμμορία κάτω στη... mm. ποιος πέτρα, λέω, στην... Ποιος αγοράζει το πετρελαιό. λέω δεν έχει μία. Στην Πενεζουέλα mm. ό, η συμμορία που κυβερνάει εκεί πέρα θα πάρει ένα μέρος. Αλλά θα τα πάρουν αυτοί που έχουν και όταν τα πάρουν αυτοί και σε χρωστάς έρχονται και σε αρπάζουν από τη μύτη και σε σέρουνε. Έβγαλε και τα ψευτοκόιν αυτά τώρα Τα και... Bitcoin Ναι τα ψευτοκόιν Άλλη παπάρα αυτή Άλλη... Λες, Ο άλλος ο Λοκάτσις που είπε ότι δεν θα επιτρέψω εγώ να... Το όνομα Μακεδονία Μες στη Βουλή Γιατί άλλο σε συνεντεύξεις Και άλλο μες στη Βουλή ναι. Πώ το βλέπεις είναι, είναι σημαδεμένη η τράπουλα Ξέρω ότι υπάρχουν άλλοι από την αντιπολίτευση και σου λέει οι οχτώ οι μου δεν θα ψηφίσουν, οι εφτά ή έξι. Ναι, αλλά εσύ στηρίζει την κυβέρνηση. Θα συμπληρωθούν από του άλλου. Α, εκεί λέει έχουμε μια κάποια διαφωνία. Αλλά θα πάρει, θα πάρει του ψήφου. Ναι, αλλά βγήκανε και είπανε ότι άμα δεν σε στηρίξει το κόμμα που συγκυβερνάει και τα περνάει όλα σούπιτα, δεν υπάρχει δεδηλωμένη. Πώ. Εάν μέσα στη Βουλή. Σε ένα νομοσχέδιο σε ψηφίσει όλοι. Αλλά άμα δεν σε στηρίξω εγώ. Εάν δεν ψηφίσει ο. Καμένος ναι. θα ψηφίσουν άλλοι αντί του Καμένου και θα έχει πάλι το 151 51, ας πούμε. και πλάς. Ναι. Και σου λέει. Εγώ πήρα ψήφο εμπιστοσύνη. Και μάλιστα και από άλλα κόμματα. Και ασφαλώς. Άρα υπάρχει διεύρυνσης. Υπάρχουν, υπάρχουν τα άτομα, είναι έτοιμα, είναι τακτοποιημένα είναι. Και ο Καμένος θα κατέβει στις εκλογές ότι εγώ διεφώνησα να, να μπορέσει νίκη. να πάρει το 3% να ξαναμπεί με στη Βουλή και θα είναι πάλι το μαξιλάρι του Τσίπρα. Mm. Και όμορφα και ωραία. Και τώρα τα άλλα 7 εκατομμύρια 6 ηλικίων Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων και ημών των δύο, τι κάνουμε. Εμεί κάτι κάνουμε. Εδώ που είμαστε. Ναι, εννοώ αυτοί. ότι καθόμαστε και κοιτάμε το έργο. Ε το κοιτά, τι θα κάνει. Όπω έβαλε ένα τραγούδι προχτέ τη Αραγκά στην εκπομπή του στο ίδιο έργο Θεατέ. Ναι. Στο ίδιο έργο θέατέ είμαστε. Τι θα κάνεις. Η δημοκρατική σου διαδικασία είναι όταν θα γίνουν εκλογές να πας να ψηφίσει ή να πας στο συλλαλητήριο ή να λες πέντε κουβέντες να ενημερώνεις τον κόσμο. Δεν Αυτό σου κρύβω ότι έχω αρχίσει και απογοητεύομαι. Ε. Και το λέω δημοσίου. Η απογοήτευση φέρνει άλλα πράγματα. Ή Είχα... κατάθλιψη ή έχω... εξέγερση. Έχω αρχίσει και απογοητεύομαι ενώ από όλα αυτά, τώρα πώς θα το αντιμετωπίσω εγώ, εσύ, μαζί, οι δυο μας, άλλοι δέκα και πώς θα το διαχειριστούμε. Ένα εκατομμύριο, λένε οι γιατροί, είναι Έλληνες με κατάθλιψη. Ναι, ναι, ναι. Ένα εκατομμύριο. Πλέον Η, οι δηλωμένοι από τα φαρμακεία. Ναι. Βάλε και τους παρακατώ που δεν πάνε. Που εγώ δεν έχω, πάνε. πέντε έξι γνωστά μου άτομα που έχουν εκατάθλιψη δηλωμένοι. Και δεν είναι... παίρνει το χαπάκι του, δεν είναι ε, στο ένα εκατομμύριο, στου ζηλωμένου. Όχι, δεν, δεν είναι. Είναι, είναι και είναι άλλοι πολύ δηλαδή, περισσότερο, πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε να μου στείλουμε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι λίγο να ρεμίσουμε, αγαπητοί φίλοι, και θα μα εδώ σε δύο λεπτά με τον διαμαντέρα να δούμε τι άλλο έχει να πει περί τα θέματα που μα αρέσουν. Για μπάσκετ, λίγο. Καληφίλη, λοιπόν, όπω κάθε βραδύ από τι 7 και μετά, συνήθω στον αλβέτο14.com. Εκπομπή περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα. Τη 5 το βραδάκι, τέτοια ώρα είναι εδώ ο Λευθέρη ο Διαμαντάρα, και ακολουθεί μετά η εκπομπή σύννετρων με το σκηνοθέτη, τον φίλο μου Το Δημήτρη Τον Μάστορα, με θέματα κινηματογράφου και θεάτρου και γίνονται και ωραίε κουβέντε από ό,τι βλέπω πλέον. Στο τσάτ με τη συγκεκριμένη εκπομπή Να πούμε όμως εδώ Για να περάσουμε και στη θεματική Που έχει ετοιμάσει ο Λευθέρης, Ότι ο σταθμός μας Είναι σε μια διαδικασία συνεννόησης Η οποία έχει γίνει Κάτι τυπικά είναι Με τον Νίκο τον Κατσαρό Τον αδερφό που και αυτός Εδώ στην ευρεία ομάδα του Αλμπέντο Με το New York College Την οδό Αμαλίας όπου θα έχουμε μια συνεργασία και κάποιες τετάρτες θα γίνονται ομιλίες τη ομάδα της, της δικιά μα εδώ και το πιο πιθανό, αύριο θα το ανακοινώσω επίσημα αλλά τα λέω να τα σημειώσετε είναι η τελευταία τετάρτη και η τελευταία μέρα του μήνα είναι την τετάρτη που μας έρχεται 28 Δευτέρου και σημειώστε κάθε Τετάρτη μέχρι το τέλος Μαρτίου στις 7 θα γίνονται αυτά. Κάθε Τετάρτη μέχρι το τέλος Μαρτίου στις 7 ε, θα ξεκινήσει ο Κώστας ο Γεωργίου με μια καταπληκτική ομιλία την οποία έχω δει και εγώ και ο Διαμαντάρας στο πολιτικό κέντρο στο Μαρούσι που έγινε πέρυσι και είχε πάνω από 200 άτομα. Θα είναι και οι φοιτητέ του κολεγίου, θα είναι και άνθρωποι... Από τις παρέες μας, δηλαδή εσείς όλοι μπορείτε να έρθείτε εκεί Δεν εσύ τίριο. Στο αμφιθέατο του New York College είναι στο σύνταγμα Είναι το πιο προσβασιμό μέρος ε, Την Τετάρτη λοιπόν Την ε, Μεθαύριο Την επόμενη Αλλά θα το φιξάρω αύριο και θα το ανακοινώσω Ο Γεωργίου με τον τίτλο Όμηρος και σύγχρονη τεχνολογία Και θα έχει και διαφανίες Στις 7 του μηνό Θα είναι η Τζάνι Μαρία Με τον τίτλο Έρο ο μεγάλος εξόριστο Και δεν εννοεί τον έρωτα αυτό που νομίζουμε όλοι Είναι να πάει και το φιλοσοφικό αυτό Στις 14, ο τρίτος στη σειρά Μαρτίου Θα είναι ο Διαμαντάρας Με τίτλο «Γένεσης της φιλοσοφίας» Η κουβέντα Στις 21 που έχουμε και το λιοστάσιο Θα είναι ο κύριο Κωνσταντόπουλο ο Χρήστο Που έρχεται εδώ τι παρασκευέ Με τίτλο Έξοδο από το αδίέξοδο» Κοινωνικοπολιτικά και στις 28 ε, Αυτές είναι οι Δεν θα αλλάξει κάτι νομίζω Θα είναι ο Γιώργος ο Καλογεράκης Με τίτλο Θεραπευτική ραδιαστησία Οι εκδηλώσεις αυτές θα τι λέω κάθε μέρα εγώ Θα τι αναρτήσουμε και στο site του σταθμού Θα ξεκινάνε 7 η ώρα Θα κρατάει maximum, maximum η, η ομιλία Μια ώριτσα Και μετά απορίες και λοιπά. Θα γίνεται συζητησούλα όμορφη φιλική εκεί Για να λύνονται και απορίες με το κοινό αυτά είναι τα καινούργια που έχουμε να πούμε και με τη συνεργασία με το New York College και ό,τι άλλο ετοιμάζουμε θα τα λέμε έχει ανέβει και μια σελίδα στον Αλμπέντο που θα γράφουν οι φίλοι εδώ του σταθμού Σαραγάζια, Μαντάρα, Τζάνι και Λυπή και θα γίνει και μπλοκ ο Αλμπέντο, ήδη υπάρχει αυτό στην πρώτη σελίδα, έχει ξεκινήσει να γράφει η κουμπούνη, έχει ο καθένα τον κωδικό του, οπότε Αναβαθμίζουμε και αυτό, το πρόγραμμα υπάρχει πάνω στη σελίδα Ξεκινάνε και ομιλίες, τον Απρίλιο θα συνεχιστούν με τους ίδιους και άλλους ομιλητές Με τέτοια θέματα, θα πάμε μέχρι τον Μάιο έτσι να κλείσει η καλοκαιρινή περίοδος Το εξάμεινο αυτό και νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά Γιατί δεν γίνεται κάτι ενδιαφέρον από τι ξέρω εγώ σε παρέες Έχουνε μοχλιάσει όλοι Εμείς όσο ακόμα αντέχουμε ψυχολογικά θα είμαστε εδώ όρθιοι και δυνατή, Λοιπόν, ξεκινά, Λευθέροι. Ε, πολλοί ρωτάτε, ποιοι είναι οι Έλληνες, την ιστορία, ποιοι ήταν οι Πέλαζιοι, τι είναι, γιατί μας λένε και εγκρεκούς και τι, για και πήραμε το όνομά μας και λοιπά. Και το συζητούν άνθρωποι πολλοί. Ε, πρέπει να τονίσουμε ότι θα στηριχθώ εδώ μόνο σε αρχαία κείμενα για να δούμε ποιοι είμαστε εμείς και να ρίξουμε γύρω μας όλες τις οικοφαντίες και όλα τα ανιστόρυτα τα οποία λένε δυστυχώς και άνθρωποι Έλληνες και δι-πολιτικοί. Ένα βασικότατο έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας είναι ο πανηγυρικός του Ισοκράτους, του μεγάλου αυτού δασκάλου ο οποίος έγραφε τον πανηγυρικό του επί 10 χρόνια και τον βελτίωνε για να τον παρουσιάσει κατά την διάρκεια της εκατοστής Ολυμπιάδος στην Ολυμπία. Ένα πόσπασμα του μέσα λέει συγκεκριμένα για τους Αθηναίους, οι οποίοι Αθηναίοι είναι και άχαιοι, ότι εμείς δεν ήρθαμε από πουθενά αλλού. Ούτε βρήκαμε εδώ κανέναν ξένο να το διώξουμε. Δεν έχουμε έλθει από πουθενά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ανδροθήκαμε, εδώ φτιάξαμε τον πολιτισμό μας και βγήκαμε μέσα, είμαστε αυτόχθονες, χθόνα είναι η γη, αυτόχθονες από αυτήν εδώ τη γη όπως βγαίνουν μέσα από τη γη το καλοκαίρι τα τζιτζίκια και τραγουδούν ας δούμε τώρα μία προσέγγιση ποιοι ήταν οι η οι Σελοί και η γρακοί Πολύ μαζί είναι πανάρχοι οι Έλληνες έχω ξαναπεί ότι η ανθρωπογένεση και η εξέλιξη συνέβη στο Αιγαίο όταν το Αιγαίο ακόμη δεν είχε γίνει θάλασσα όπως είναι σήμερα όταν η Μεσόγειος η ίδια η λέξη όταν πλησιάσουμε να την αναλύσουμε είναι το μέσον της Γαίας. Δεν ήταν θάλασσα ή μεσόγειος. Μετά από τον κατακλισμό του Δαρδάνου που άνοιξαν τα δαρδανέλια άνοιξαν και τα τέμπη τέτοιοι σεισμές, σεισμή γεννόταν τέτοιες μεταβολές η Θεσσαλία που λέει η λέξη είναι θέσιαλός ή τη θάλασσα αλς η αλς της αλός είναι η θάλασσα, από την οποία προέρχονται πάρα πολλές λέξεις, μέχρι και το αλάτι, το άλας. Τότε πλημμύρισαν τα νερά μέσα και πολλά μέρη της ξηράς καλύφθησαν από τα ύδατα και έμειναν τα υψηλότερα μέρη τα οποία αποτελούν σήμερα τα νησιά μας. Ο μύθος λέει, ο μύθος, η άγραφη ιστορία ότι ο πύρος έριχνε τις πέτρες μετά από τον μεγάλο κατακλυσμό των επόμενο και άρχισαν να γεννιούνται οι άνδρες και η σύζυγός του έριχνε και αυτοί πέτρες και γεννηθήκανε οι γυναίκες. Και πρώτη αυτή η γέννηση όπως αναφέρουν αλληγορικά Συνέβη στους Αρκάδες Διότι επάνω εκεί Είχε καθίσει Η μεγάλη Λάρνακα Όλα τα άλλα που λένε Για κατακλισμούς Νοε και λοιπά και λοιπά Εντάξει, μόρα, Αυτά είναι Αντιγραφές και στρεβλώσεις τα είδαμε από τους ελληνίζοντες Της, Αλεξανδρουπόλε... της Αλεξανδρίας <σχελίδι> Αλεξανδρίας είναι τόσο πάλι οι ερκάδες που ονομάζονται και προσελήνιοι. Εδώ έχουμε μία άλλη πληροφορία ότι αυτοί υπήρχαν εκεί πριν εμφανιστεί η σελήνη. Και εδώ αρχίζει τώρα με τη σύγχρονη επιστήμη, μεγάλη αστρονόμοι και αστροφυσικοί αστροφυσική. Τα γράφω αναλυτικά στο τελευταίο μου δίτομο βιβλίο ότι η σελήνη δεν είναι φυσικός δορυφόρος της Γης αλλά η Σελήνη έχει έρθει από αλλού και έχει μείνει σε μία τροχιά πέριξ της γης η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Κανονικά δεν θα μπορούσε να είναι λόγω όγκους και αποστάσεως, θα έπρεπε να την, τρα... έλκει, να την έλξει η γη επάνω της. Αυτό που έλεγαν κάποτε ότι ένας μεγάλος αστεροειδής έπεσε και έπληξε την Αμερική και ένα μεγάλο μέρος από την Αριζόνα, ξεκόλλησε και απετέλεσε την σελήνη, δεν ευσταθεί διότι τα δείγματα των πετρωμάτων που πήραν και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι και τα ανέλυσαν βρίσκουν ότι είναι πολύ παλαιότερα από αυτά της γης. Δηλαδή μέσα στο ηλιακό μα σύστημα η σελήνη είναι κάτι το ξένο, κάτι το ξένο, δεν γεννήθηκε από την ίδια αιτία. Και ερχόμαστε τώρα ότι όλοι οι αρχαίοι σύγγραφείς συμφωνούν ότι η Πέλασγη είναι η λέξη, είναι σύνθετος και προέρχεται από το πελάς άγω, ότι πηγαίνω πέρας επειδή πέρασαν και νησιά και τη μία ξηρά και μετά την άλλη ξηρά ήταν ταξιδιώτες και ονομάστηκαν Πέλασγη. Η Πέλασγη αυτή δεν είχαν ησυχία και συνεχώς εξαπλωνόταν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, πάντοτε με βάση το κεντρικό Αιγαίο. Η Πελασγή είναι ιδιαίτερα διασκορπισμένη σε όλη την ελληνική επικράτεια, όχι την σημερινή του μικρού αυτού κρατηδίου, αλλά της αρχαίας εποχής και σαν πυρήνα του θεωρείται ότι είναι η αιωλή της Θεσσαλίας, ότι από εκεί ξεκίνησε. Και για να δούμε τι λέει ο Έφορος, ο αρχαίος ιστορικός. Λέει ότι κατά τη γνώμη του ήσαν οι ανέκαθεν αρκάδες και γι' αυτό επέλεξαν τον στρατιωτικό βίο και πως προέτρεψαν τον ίδιο τρόπο ζωής σε πολλούς και κατόπιν τους έδωσαν το όνομά τους. Έτσι οι Πελασγοί απέκτησαν μεγάλη φήμη και μεταξύ των Ελλήνων και μεταξύ των άλλων στον οποίο τα μέρη έτυχε να πάνε. Γι' αυτό η κυρία που επιμένει και να μου λέει ότι εγώ με μηνύα και οι μηνύες ήταν Πελασγοί ένα ιδιαίτερο φίλο το οποίο το βρίσκουμε στη Βιότία και στην Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη μετά ήταν ένα, μια ράτσα ανθρώπων πολύ προεδευμένη και κυρίως τα τεχνικά μεγάλα έργα, τα αποξηραντικά, τη γεφυροποίηση, που μέχρι σήμερα μας προκαλούν δέος όταν πάμε κοντά τα δούμε και τα μελετήσουμε. Ο Όμηρος μας λέει επίσης ότι κατέβηκαν πελασγί και στην Κρήτη και αναφέρει ο Όμηρος ότι αφηγείται ο Αδυσσέας στην Πινελόπη εκεί που είναι διάφορες γλώσσες αναμεμειγμένες μεταξύ τους εκεί κατοικούν Αχαιοί, Ετεοκρίτες, Μεγαλόκαρδοι, Κίδωνες, Δωριείς, Μελοφία, Πουσίοντε και Θεϊκή Πελαζγή στη Ραψοδία Ταφ. Επίσης έχουμε μία πληροφορία ότι και η Θεσσαλία ονομαζόταν Πελασγικό Άργος, το τμήμα δηλαδή μεταξύ των εκβολών του ποινιού και των θερμοπυλών μέχρι τις ορεινές περιοχές της Πίνδου, διότι οι Πελασγοί είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους σε όλα αυτά τα μέρη. Μάλιστα τον αποκαλεί ο Όμηρος, τον Δία, τον Δοδονέο, τον ονομάζει Πελασγικό, Άρχοντα Δία Δοδονέ Πελασγικό, όπου εκεί σου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι σελί, οι γυμνόποδες και οι γραικοί. Και ερχόμαστε τώρα στη λέξη σελί. Σελός, σελίνη, σέλας, είναι ο λαμπρός, ο άσπρος. Επίσης πρέπει να πάρουμε την λέξη λάς που είναι η πέτρα, ο βράχος, ο λάμπον, ο ακτινοβολών από τον ήλιο. Γι' αυτό έχουμε και δύο λάμδα μέσα. Αυτό το λάς έφερε τους Έλληνες που έχουν σχέση με τους σελούς και θα δούμε υγρακή τώρα και γιατί μας λένε ε, ε, μας ονόμαζαν γρεκούς οι σελοί ταξίδευσαν της ε, πελασγικής προελεύσεως και στις χώρες που πήγαιναν στην Ευρώπη βρίσκουμε σήμερα τα τοπονύμια που έχουν αφήσει και λέμε Deutschland το land όπου υπάρχει είναι από το λασ είναι η χώρα Λέμε Ireland είναι η χώρα τη Ήρηδο, Scotland είναι η Σκωτία, η χώρα που είχε τι περισσότερε ομίχλε και γι' αυτό την ονόμασαν Σκωτία. Πελασγικό άργο ονομαζ, ονομαζόταν όπω είπαμε και η Θεσσαλία. Πολλοί έχουν ονομάσει και τα υπηρετικά έθνη πελασγικά επειδή κατά τη γνώμη τους η κυριαρχία των Πελασγών είχε επεκταθεί ως εκεί επίσης. Πολλοί έχουν τους ήρωε τους και τα ονόματα Πελασγός. Πρέπει να σας πω ότι η λέξη Λίκα βιτός και Ιμητός που είναι οι πλέον πρόχειρες είναι πελασγικές, είναι τόσο παλιές είναι πελασγικές. Και βάσει των ονομάτων που έφεραν οι Πελασγοί έδωσαν και τοπονύμια και επωνυμίες σε πάρα πολλά άλλα γέννη. Για παράδειγμα, ονάμασαν και τη Λέσβο Πελασγία και ο Όμηρος ονόμασε Πελασγούς και τους γείτενες των κοιλίκων της Τροάδας. Να γιατί λέμε ο, ο Τρωικός Πόλεμος του 1230... Αυτόν τον οποίον μας περιγράφει ο Όμηρος τόσο αναλυτικά, ήταν ο πρώτος μεγάλος εμφύλιος πόλεμος των Ελλήνων. Ο Υπόθεος, ο αρχαίος ιστορικός Υπόθεος, μας αναφέρει ότι οδήγησε φύλλα πελασγών που μάχονταν με ξύφος των πελασγών που κατοικούσαν στην έφορη Λάρισα όταν πλεόν. Η θάλασσα, η λίμνη της Θεσσαλίας έγινε μία πεδιάδα πάρα πολύ πλούσια, στη Ραψοδία Β. Και μας λέει ο Έφορος ότι αυτό το φύλλο προερχόταν από την Αρκαδία, διότι και ο Έφορος λέει εγώ τα βρήκα αυτά γραμμένα στον Ισίωδο, που λέει συγκεκριμένα. Γεννήθηκαν γη από τον θεϊκό Λικάωνα, τον οποίον γέννησε κάποτε ο Πελασγός, ο γενάρχης των Πελασγών. Ο εσκύλος στις Ικέτιδες ή στις Δαναίδες λέει πως κατάγονται από το Άργος των Μυκυνών. Ο Έφορος λέει ότι και η Πελοπόννησος ονομάστηκε Πελασγία, αλλά και ο Ευρυπίδης στον αρχέλο «Ο Δαναός, ο πατέρας των 50 θυγατέρων, ήρθε στο Άργος και κατοίξε στην πόλη του Ινάχου. Εθέσπισε νόμους, πανελλήνιος, και τους ονομάζει Δαναούς, αυτοί που πριν είχαν το όνομα Πελασγί. Βλέπουμε ότι περνώντας οι χιλιετίες και οι αιώνε η κάθε Περιοχή που κατοικείται από όμοιους, αρχίζουν να αποκτούν ιδιαιτερότητε, να δημιουργούν γλωσσικά ιδιώματα, πάντοτε βασικά, αλλά δημιουργούν γλωσσικά ιδιώματα. Όπως πολύ καλά ξέρουμε και πριν επεκταθεί, πριν έρθει η τηλεόραση στην Ελλάδα, ότι υπήρχαν ιδιώματα και στα νησιά του Αιγαίου και στα Επτάνησα. Μέχρι και σήμερα. στην Κρήτη σήμερα και σήμερα, ναι, αλλά σήμερα χάνεται αυτός ο πλούτος ναι. διότι μπήκε η τηλεόραση μέσα και τα, εξούσι... και ναι, τα ναι. όλα τα εξοβελίζει ναι. ο Αντικλίδης λέει ότι πρώτοι ίδρυσαν οικισμούς τις περιοχές της Λίμνου και Ήμβρου και μάλιστα ότι κάποιοι από αυτούς απέπλευσαν για την Ιταλία μαζί με τον τυρινό γιο της Άτιος και οι συγγραφείς της Ατσίδος λένε για τους πελασγούς ότι έφθεσαν και μέχρι την Αθήνα και ότι ονομάστησαν τους κατοίκους της Αττικής πελαργοί επειδή είσαν περιπλανόμενοι σαν τα πουλιά και πήγαιναν όπου τύχαινε γράφει ο τράβουν στα γεωγραφικά τους το ε. Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ από Νουαλία, η Σκωτία ακόμα και σήμερα λέει βρίθει ελληνικών τοπονιμίων. 200 τοπονύμια ελληνικά καθαρά έχουμε, έχω κατάσταση της Αγγλίας. Μάλιστα. 200 τοπονιμια σήμερα. Καθαρά. Όχι, όχι ελληνογενή, ελληνικά. Και ελληνικότατα. Μάλιστα. Και ελληνογενή τι θα πούμε. Ναι και καλά ότι το μισό ακούγεται έτσι και το άλλο μισό είναι αλλιώς. Καλά στην προφορά τώρα. Άλλο η προφορά ναι, ναι το α το λέει η ναι. αλλά λέμε είναι ελληνικά, ελληνικά καθαρά. Ας δούμε τώρα για τους σελ, Σελούς και για τους Γρεκούς οι οποίοι είναι καθαροί Έλληνες. Είπαμε ότι η παράδοση αναφέρει ότι αυτοί είναι απόγονοι της πύρας και του προμηθέως του Δευκαλίωνος που ήταν γιος του Προμηθέα και της Πύρας. Οι πανάρχες παραδόσεις θέλουν την καταγωγή παλαιών ανδρών ή, φιλ, ή φιλών όπως και τον Έλληνα, τον επώνυμο ήρωα και γενάρχη της φιλής των Ελλήνων ότι γεννήθηκε από Θεούς ή Ιούς Θεούς ή, ή Μη Θεούς. Η έρευνα όμως για την καταγωγή του γενάρχου των Ελλήνων, προσέφυγε σε πηγές λιγότερο μυθολογικές. Λέγεται ότι το όνομα Ελλάς και Έλλην προήλθε εκ του ονόματος των κατοίκων της Δοδόνης, Ελών ή Σελών, όπως σας είπα, με το Λάς και η Σελί, τους οποίους αναφέρει ο Όμηρος. Υπέρ της ετυμολογίας αυτή συνηγορεί και ο Αριστοτέλης στα μετερολογικά του όπου αναφέρει τον, στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και γράφει «Γύρω στην αρχαία Ελλάδα αυτή δεν είναι η χώρα που ευρίσκεται γύρω από την Δοδόνη και τον αχυλό. Κατοικούσαν δε εκεί σελή και οι λεγόμενοι τότε μεν γρεκοί σήμερον δε Έλληνες». Οι μετανάστευσαν στην νότιο Ιταλία αυτά τα αναφέρουν και οι Ρωμαίοι ιστορικοί και δημιούργησαν την πρώτη πόλη την Γρέα επειδή δεν μπορούσαν να προφέρουν το Γάμα την Γρέα την έκαναν Γρέα και από το Γρέα η Λατίνια αργότερα Γρέιτσι Γρέα Γρέιτσι Γκρις Γκρεκή. δηλαδή και αυτοί που λένε ότι μη χρησιμοποιείτε τη λέξη Γκρίση διότι δεν είναι ελληνική είναι ελληνικότατη και δείχνει το πόσο πολύ παλιά είναι η λέξη αυτή όταν την προσεγγίσουμε. Οι σελού μας λένε, οι Πελασγούς οι γκρεκού οι Έλληνες είναι το ένα και το αυτό φυσικά είπα ότι όταν απομονώνονται ομάδες λαών σε περιοχές όπως ήταν τότε δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις αποκτούν με την πάροδο του χρόνου και επηρεασμένοι από το περιβάλλον απόλυτα δημιουργούν ιδιαιτερότητες και γλωσσικές και ήθη και έθιμα και μία γλώσσα η οποία προσάγει στην μεταξύ τους μοιάζει αλλά έχει διαφορές δεν είναι να γίνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι το όνομα Έλλην υπάρχει ήδη και αναφέρεται και στα ομοιρικά επί. Επίσης, την λέξη έθνος και την έννοια του έθνους μας λένε οι ιστορικοί, οι Ευρωπαίοι και οι δικοί μας, ότι το έθνος δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα, τα κράτη τα ευρωπαϊκά, που έπιασαν να αποκτούν κάποια ανεξαρτησία, δημιούργησαν τις εθνότητες, οι οποίες εθνότητες μετά μας οδήγησαν σε εμφύλιους παραγμούς. Γι' αυτό σήμερα αν κάποιος πει ότι είναι πατριώτης... Ναι, παρεξηγείται κιόλα. και, και, ε, ναι, και εθνικιστή. Ναι. Και οι λέξει πατριώτης και η λέξη πατρίς, από πού προέρχεται αγαπητοί μου, το σκεφτήκατε ποτέ. Άρα να βγάλουμε τη λέξη πατρίς για να μην έχει και το, προέρχεται το από το πατέρα. Έτσι. Από το πάτερ Έτσι. Φάτερ Και όλες οι λέξεις Μέχρι τις σκανδιναβικέ Έχουν ρίζα ελληνική όσον αφορά Δηλαδή εκεί που είναι ο πατέρας μου Είναι το χωράφι του Είναι, είναι η, η πατρίδα μου. Μου, η μου Είναι η ρίζα μου Είναι η πατρίδα μου Πάμε ένα διελματάκει αν Κα... περίμενε να το τελειώσουμε αυτό θα μπούμε σε άλλη ενότητα Α, ε, ωραία, ορα ωραία ωραί, Να μην ωραί, το σπάσουμε ωραί, ωραί, ωραί, κανένα Τι μας λέει ο Όμηρος Ο Αχιλεύς η το πελασγόν Ελλήνων Εκείνους πάλι που κατοικούσαν στο πελασγικό Νάργος Που κατήχαν την Άλλων, την Αλόπιν και την Τραγίνα Και είχαν την Φθία και την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες που ελέγονται ο και Έλληνες και Αχιεοί αυτόν αρχηγό το με 50 πλοία στην Ραψαδία Ιωταλάνδα Β. Συνεπώς το όνομα Έλλην ή οποιοδήποτε όνομα με συγκινική προφορά το οποίο έγινε μετά από αυτό Έλλην υπήρχε και τους προϊστορικούς χρόνους αφού Αρκάδες είναι η πρώτη πελασγή κατά την παράδειση ονομάζονταν, όπως είπαμε, και προσέλληνες. Το όνομα ελά και Έλλην έχει τι ρίζε τους, όπως είπαμε, στο φω, επειδή είναι ορινή χώρα, την ονόμαζαν Λάς, είναι ο βράχος που φωτίζεται και αντανακλά το φως του ηλίου. Φωτεινή δηλαδή, λάμπουσα πέτρα διότι η Ελλάς είναι ο φωτεινός χώρος και όχι μόνο γεννήθηκε εκεί υπήρξε στον τόπο αυτό αλλά η προέλευση και η καταγωγή συγχαίεται με προϊστορικές και μυθολογικές παραδόσεις δηλαδή χρονολογικά πάμε πάρα πάρα πολύ πίσω στην νεολιθική στην παλαιολιθική εποχή και επειδή το κλίμα μας ήταν αυτό που είναι και σήμερα το πλέον ευνοϊκό εδώ μπόρεσαν και στάθηκαν και αναπτύχθηκαν και δημιούργησαν. Για τις λέξεις Ελλά και Έλλην μπορείτε να δείτε και τα λεξικά του Σταματάκου και το Λίτλ και Σκότ και όλα τα άλλα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας θα δείτε ότι με αυτά τα οποία σας είπα συμφωνούν και οδηγούν τον ερευνητή να μην κάνει Απρέπειες και αστοχίες Λοιπόν πάμε να δει Αλματά για φίλοι. Να ηρεμήσουμε λίγο Γιατί Και αυτά που λέει ο Λευθέρης Και ο Λίος έρχονται εδώ και λένε Τα ελληνοκεντρικά έχουν ένα Σκοπό να δούμε Πως ήταν τα πράγματα στο παρελθόν Και πως έχουμε καταντήσει Να δούμε και τι θα κάνουμε δηλαδή εν τι θα παραδώσουμε Αυτό μα αυτό, αυτό, αυτό. Τι θα παραδώσουμε Ένα μια κατάσταση λίμπα Λίμπα Δεν νομίζω. Δηλαδή όλοι οι λαοί εξελίσσονται στριβού Και εμείς στριβού πάμε στριβού προς τα θα κάτω Θα γίνει η, η, η ανάδραση θα γίνει Εμείς είναι φυσικό, φυσικό επακόλουθο μπράβο έτσι είναι Λοιπόν να μην απογοητεύονται Γι' αυτό λέω πάντοτε να είναι υπερήφανοι Που μπορούν και μιλάνε Καταλαβαίνουν τα ελληνικά και είναι Έλληνες Λοιπόν πάμε ένα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 Βράδυ εδώ, 7 η ώρα. Διαμαντάρα ελευθέριο περί φιλοσοφία και ελληνική Πάντα λέμε τα κοινωνικοπολιτικά στην και μετά πάντα μια θεματική ενότητα. Πού πάμε τώρα, Θα προσεγγίσουμε τη λέξη ευδαιμονία κατά Ριστοτέλη και επίκουρο. Την περασμένη Πέμπτη, σα είχα κάνει μια εισαγωγή και σα είπα ότι για σήμερα θα, θα εντρυφήσουμε το καλύτερο ίσως κατ' με έργο του, του Αριστοτέλη. Μην ξεκινήσει, έχει έρθει μια ενημέρωση από το φίλο μας από την Καρδίτσα, ο οποίος λέει ότι πάντως και πριν αλλάξουν οι Δήμοι εδώ τα ονόματά τους και λοιπά, στην Καρδίτσα υπήρχε Δήμο Σελάνων, mm. δεν ξέρω πώς και αν σχετίζεται ίσως λόγω Θεσσαλίας, Σελών και λοιπά. Ναι, μα είπαμε, το είπαμε, το είπαμε. Ναι. Ήταν Είμα... εγκατεστημένοι και μάλιστα λένε Μητρόπολη των Σελών. Ότι ήταν ήθεση. Και κυκλοφορεί και μια πληροφορία. Την έχω διασταύρωση εγώ. Δεν ξέρω να ξέρει που. Ότι έχει βρεθεί και ο τάφο του Αχυλαίο λέει εκεί σε ένα σημείο. Και ότι φυλάσσεται και δεν μπορεί να πα ή κάτι τέτοια. Ε, και έχουν αναρτήσει και κάποιε φωτογραφίε στο παρελθόν. Να πάει Φίλ... κανεί στη Θήβα και να κλαίει όταν θα δει τον τάφο του Ηρακλαίου. Και εκεί τι ήταν οικοδομημένα. Και να δει ναι, τώρα ναι, ναι. μεταξύ των πολυκατοικιών που είναι σκουπιδότοπο. Ναι. Ε, πα και ντρέπες. Τι θέλω να πω. Παιδί. Είναι δυνατόν και το κλείνουμε τώρα. Να υπάρχουν στα 10 εκατομμύρια κατοίκον τα 8-9 να είναι λιμάρε ψυχολογικά ενώ και να υπάρχουν βουλευτέ αν θέλει και να μην αναδεικνύουν ότι το ελληνικό ναι, γιατί Δηλαδή είναι ένα ακνεψεί το φαινόμενο αυτό. Κάποτε με είχαν φωνάξει πολύ παλιά για κάποια δημαρχία ναι. Και θα με στήριζαν. Ναι. Και μου έδωσαν το καταστατικό και να χαρτί να υπογράψω. Μάλιστα. Εκεί πλέον δεν θα είχα δική μου γνώμη. Ναι. Θα ακολουθούσα την κομματική γραμμή και δίδου του αρχηγού. Από θα σου έχει εξουσία. Εξουσία, ναι, αλλά στα θέματα ναι. θα ακολουθούσες τη γραμμή που θα έδινε. του συστήματος, του συστήματος. <laughs> Διαφορετικά, δεν μπορούσε. Ας τα αφήσουμε αυτά τώρα διότι Α σε... και απάντα και στο Ζήνονα εδώ από τη Λάρνακα που λέει μπορεί προσελήν οι αρκάδες να ήταν απλά πριν τους σελούς λέει ο φίλος μας από το μπορεί, του... μπορεί, Λάρνακα μπορεί του Αφού λέμε ότι είναι οι πιο παλαιότεροι ναι, ακριβώς. και μετά έγιναν πελασγοί και οι πελασγοί μοιράστηκαν και διασκορπίστηκαν γιατί όχι Μάλιστα εντάξει συνεχίζουμε Λοιπόν θα ασχοληθούμε τώρα με το έργο του Αριστοτέλη, όπως σας είπα ένα κάτω με το καλύτερο, τα ηθικά νικομάχια. Γιατί το λέει νικομάχια, διότι ο πατέρας του ήταν ο Νικόμαχος και προς τιμήν του πατρός του ονόμασε το έργο του αυτό ηθικά νικομάχια. Και τι σκοπό έχουν τα ηθικά νικομάχια όταν τα έγραφε, γιατί τα έγραφε ο Αριστοτέλης, αποτελούν μία προτροπή για φρόνηση και βιοθεωρητικό. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε να τα βιώνουμε και να μην είναι μονολόγια και λέει προτροπή για φρόνηση και βιοθεωρητικό είναι αγαθή γενόμεθα για να γίνουμε αγαθή. Δεν λέει καλή, λέει αγαθός. Το αγαθός έχει μέσα το ήθος, έχει την ηθική, έχει και το έθιμον, έχει και το έθνος από εδώ. Όμοιοι ομάδες ανθρώπων όταν έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα, αυτοί αποτελούν και το έθνος και χαρακτηρίζονται για την ομοεθνία τους και την ομοψυχία τους. στη φιλοσο... φιλοσοφία του Αριστοτέλης δεν αποκρούει την ειδονή προσέξτε τώρα αλλά προτιμά την πιο τέλεια δηλαδή αυτή που πηγάζει από την διάνοια την διανοητική ειδονή αυτό είναι που συνιστά και το έργο του Επικούρου θα το δούμε σε άλλη μας συνάντηση που σχέτει σκοπό του βίου του ανθρώπου, ο επίκουρος, την αταραξία και την ευδαιμονία. Πώς θα ειδικηθούμε στην ευδαιμονία. Και πώς ορίζει την ευδαιμονία ο Αριστοτέλης είναι ο σκοπός των ανθρωπίνων ενεργειών την οποία ορίζει ως ενέργεια σύμφωνη με την αρετή. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να φτάσει στα όρια της ευδαιμονίας εάν δεν είναι ενάρετός. Η αρετή όταν κυριαρχεί στα πάθη και στις ορμές τα ρυθμίζει παίζοντας το ρόλο του μέτρου μεταξύ των δύο ακροτήτων, δηλαδή την υπερβολή και την έλλειψη. Και επαναλαμβάνω, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι τραβήξτε μία ευθεία γραμμή και βάλτε αρχή, τέλος και μέσον. Επάνω σε αυτό το άνισμα, στη μία βάζουμε την έλλειψη και στην άλλη την υπερβολή. Και τα δύο είναι καταστροφικά. Στο μέσον όμως αυτών των δύο, όταν εξισορροπούν και μας φέρουν το σημείο της αρμονίας, είναι η αρετή. Άρα η αρετή είναι η μεσότης των δύο άκρων. Η πράωτης είναι αρετή ως μεσότητα της οργής και της αναισθησίας. Η ανδρία επειδή βρίσκεται μεταξύ της θρασίτητος και της δηλία και η εδώς, επειδή κατέχει το μέσον της αναισχυντίας, της αδιαντροπιάς και της κατάπληξης που είναι ακρότητες. Συμπλήρωμα της αρετής είναι και τα αγαθά του σώματος, δύναμη, υγεία, ομορφιά και τα αγαθά της τύχης πλούτος, ευγενική καταγωγή και άλλα δεν τα απορρίπτουν αυτά διότι και αυτά συντελούν να οδηγούν τον άνθρωπο με μέτρο πάντοτε στην ευδαιμονία σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό ευτυχισμένος είναι εκείνος που ενεργεί σύμφωνα με τις επιταγές της αρετής και συγχρόνως έχει μερίδιο και στα άλλα αγαθά, τα εκτός αγαθά όπως τα ονομάζει. Ο Αριστοτέλης εδώ ταλαντεύεται ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον ηλισμό. Κάθε πράγμα για τον Αριστοτέλη αποτελείται από ύλη και πνεύμα, που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα. Η ύλη είναι παθητική, είναι η δυνατότητα του πράγματος, ενώ το πνεύμα είναι ενεργητικό, δηλαδή η δύναμη που μεταβάλλει την δυνατότητα σε πραγματικότητα. Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης είχε γράψει περίπου 400 βιβλία. Ο ο Λαέρτιος υπολόγισε, που του χρωστάμε τόσα πολλά με το έργο του Β. Φιλοσόφων, Υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες, δηλαδή 44 επί 10.000 ή 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε. Αυτό ανήκε στην κατηγορία των δημόσιων ή εξωτερικών μαθημάτων και ήταν γραμμένα σε μορφή διαλογική. Από αυτά σώθηκε μόνο η Αθηναίων πολιτεία, σε έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Τα σωζόμενα σήμερα έργα του αντιστοιχούν στη διδασκαλία που ο Αριστοτέλης έκανε στους προχωρημένους μαθητές του και που λέγονταν, τους ονόμαζε, ακροαματικούς ή εσωτερικούς. Γι' αυτό είναι γραμμένα σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε επισταμμένα με την ηθική σε τρία τουλάχιστον έργα του, τα ηθικά νικομάχια που σας είπα, τα ηθικά ευδήμια και τα ηθικά μεγάλα. Δεν όμως δεν ανέπτυξε μια επιστήμη συστηματική, ούτε πρότεινε συγκεκριμένους κανόνες ηθικής. Μορφοποίησε ένα καλοδομημένο αλλά ευρύχωρο και έφλαστο πλαίσιο συμπεριφοράς Παίρνοντα σαν πρώτη ύλη του ακριβείς εμπειρικές παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν καλά επεξεργασμένες σε ηθικές κατηγορίες και αυτονόητες κοινωνικές αξίες της εποχής του. Έτσι δημιούρισε και μας προσέφερε πλούσιο και οργανωμένο άνθρωπο γνωστικό υλικό, αφήνοντας παράλληλα πολλές διεξόδους γνωστικής επέκτασης και πρακτικής εφαρμογής του Οπωσδήποτε αυτή η βαθιά ενασχόλησή του με την ηθική δεν έγινε θεωρείς ένα αλλά είναι αγαθή γενόμεθα. Δηλαδή αυτά που έλεγε είχε και την απέτηση να τα βιώνουν οι παρακολουθούντες τα μαθήματά τους. Δεν τα έλεγε μόνο για να τα λέει με καρδία επισκόπου, θεωρία επισκόπου και καρδία μιλόνα και ένα, ένα, ένα πόσπασμά του επιούνι παρούσα πραγματια όχι θεωρίας ενεκά, εστιν όσπερ ειλε, όχι γαρ τι εστί αρετή σκεπτόμεθα, αλλά είναι αγαθή γενόμεθα. επειδή δεν αν είναι όφελος αυτής, αναγκαίων επισκέψαστε επισκέψασθε τας περιτας πράξεις πως πρακτέων αυτάς. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεις και τις πράξεις σου, εκτός από τη διάνοιά σου, πώς θα πράττεις αυτές. Στο άμεσο ζητούμενο τη ηθικής αντίθετα, προ άλλε επιστήμες που υπάρχουν, του ιδένε χάριν, το ιδένε με έψιλο Δεν τον ενδιέφερε η θεωρία αυτή καθ' αυτή, αλλά η αναποτελεσματική γνώση για την ίδια τη γνώση πίστευε ότι εμβαθύνει γνωστικά για να βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να κατακτήσουν το αγαθόν. Στο έργο του «Ηθικά Νικομάχια», το οποίο αποτελείται από δέκα βιβλία, όπως σα είπαμε, το αναφέρει για χάριν του πατέρα του, του Νικόμαχου και του γιού του, ο οποίος ήταν και αυτός νικόμαχος. Βλέπετε ότι αυτό που είχαμε κι εμείς, είχαμε, αλλά τώρα τι είναι, να εξαλειφθεί, γίναμε πολύ μοντέρνοι, να δίνουμε τα ονόματα στα παιδιά μας, των γονέων μας, να ακολουθείτε το γενεαλογικό δέντρο. Τώρα επειδή οι πλουτίσανε και γίνανε όπλουτοι όλοι, δεν θέλουν να δίνουν ονόματα ελληνικά, δίνουν και ξένα ονόματα και γράφουν στα παλιά τους παπούτσια «Τον παπού και τη γιαγιά». Κάποιο λόγο είχε αυτό. Άκριβώς σε κόβουν από το κύτταρο της οικογένειας. Και δεν το καταλαβαίνεις. Σε, σε κόβουν με μεθοδολογία. Έτσι, δουλεύει ωραία το σύστημα υπογείως. Το έργο του και ηθικά και η, η, νικομάχια οι δήμονες τονίζουν ότι υπάρχουν ειδικά στο πέμπτο και έκτο βιβλίο αρκετές επεμβάσεις τόσο από τους μαθητές όσο και από τους αντιγραφείς του δασκάλου. Το έργο δημοσιεύτηκε μαζί με το υπόλοιπο κόρπους, το σώμα των έργων του Αριστοτέλους, το 50 με 60 π.Χ. από τον Ανδρώνικο το Ρόδιο. Και να δούμε τώρα τι περίπου λέει μέσα. Οι έννοιε της αριστοτελικής ηθικής περιλαμβάνουν αγαθών ευδαιμονία, αρετή, ψυχή, πάθη, έξης, μεσότης, προέρεσις και ορθός λόγος. Στα δύο πρώτα βιβλία των ηθικών του και ένα μέρος στο τρίτο είναι αφιερωμένο στο να οριστεί το υποκείμενο της ηθικής αναζήτησης το οποίο είναι το ανθρώπινο αγαθό. Και αυτό όχι με την αφαιρετική έννοια του, αλλά ως το μέγιστο των αγαθών, το οποίο δίνατι να αποκτηθεί και να πραγματοποιηθεί διαμέσου της ενέργειας. Για τον Αριστοτέλη, η ηθική είναι μία επιστήμη εξαιρετικός πρακτική και της οποίας η γνώση πρέπει να αποκτά σκοπό και ενέργεια. Υπό αυτήν την έννοια διαφοροποιείται ριζικά στην κριτική του από τον Πλάτωνα ο οποίος θεωρεί οντολογικό το αγαθόν σαν την υπέρτατη ιδέα, η οποία ως τέτοια είναι ανέφικτη από τον άνθρωπο. Το αγαθό ορίζεται στο πλαίσιο της τελεολογικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλειος εξής. Έστω το δι αγαθόν ο αν αυτό εαυτού ένεκα ή ερετό και ου ένεκα άλλο ερούμεθα και ου εφύεται πάντα» αναφέρει στη ρητορική του. Επιλέγουμε το αγαθό μάλλον για αυτό το ίδιο και βρίσκουμε τα μέσα για να το πετύχουμε. Το ανώτατο αγαθό είναι το τέλος προς το οποίο κατευθύνονται όλες μας οι πράξεις και οι ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει όχι μόνο λειτουργώντας ο σκοπός των ανθρωπίνων ενεργειών, αλλά και προδιαγράφοντας και απαιτώντα την διαδικασία επίτεξης αυτού του σκοπού. Το ανθρώπινο αγαθό λοιπόν είναι σκοπός, είναι το ακρότατον ανάμεσα σε άλλα πρακτά αγαθά. Κατά τον Ντούρινγκ το ρηματικό επίθετο πρακτός δείχνει ότι ο Αριστοτέλης αναφέρεται μεν στο ακρότατο αγαθόν, στον ύψιστο σκοπό του ανθρώπου ε, εμένει όμως τα όρια του εφικτού και το ύψιστο αγαθό για κάθε είδος και για κάθε άνθρωπο είναι τέλειον. Δεν στερείται απολύτω τίποτα, ταυτίζεται με την τελείωση ως σκοπό και πορεία πραγματοποιήσεω της φύσεώς του. Η φύση των όντων δεν είναι αλλά γίνεται. Εδώ σε μια διαφορά με τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα Ο Πλάτων λέει ότι η αρετή θείωτινή τρόπο παραγείγνεται της ανθρώπης Δηλαδή με κάποιον θείο τρόπο έρχεται η αρετή μέσα Και γυρονομπείται στον άνθρωπο Ενώ ο Αριστοτέλης έρχεται και λέει ότι η αρετή είναι και διδακτή Δια του παραδείγματος από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να εθίζουμε στα παιδιά σε πράξει, αγαθές και ευποιεί. Οπότε εξελισόμενα θα είναι Ακριβώς. το ίδιο πράγμα. Άρα είναι και διδακτή. ούτως ώστε γεννώ, όταν γεννιέται ένα παιδί και βλέπουμε ότι έχει κάποιες τάσει αντικοινωνικέ από μικρό, να δείξουμε τέτοια κατανόηση που να το μετατρέψουμε, να το μορφώσουμε δια του παραδείγματος και να το εθίσουμε στο πράτην το αγαθών. Είναι ένα διάγει και αυτό. Μιλάμε για το αγαθό με πολλούς τρόπους και μάλιστα με όσους για το «Ον» δηλαδή τον άνθρωπο, τον τρόπο δηλαδή με το οποίο υπάρχουν τα όντα. Υπάρχει αγαθό, κατ' ουσίαν. Εδώ, ο νους και ο Θεός είναι αγαθή. Ως ποιότητα, η αρετή είναι αγαθό. Ως ποσότητα, το μέτρο είναι αγαθό. Ως χρόνος, επιλέγουμε την κατάλληλη στιγμή ως σχέση να είναι ωφέλιμο, χρήσιμο ως τόπος η δίαιτα και η κατάλληλη κατοικία και ως κίνηση η διδασκαλία είναι αγαθό ακριβώς επειδή το αγαθό δεν έχει μόνο μία σημασία δεν υπάρχει και μία επιστήμη ή τέχνη του αγαθού άρα ο φιλόσοφος δεν θα διερευνήσει αφαιρετικά την ιδέα του αγαθού, αλλά τις πράξεις που οδηγούν στα επιμέρους αγαθά και μάλιστα στο ύψιστο από αυτά. Στο ύψιστο ανθρώπινο αγαθό στο η ύψιστη ανθρώπινη τέχνη, η τέχνη της οργανωμένης συμβίωσης των πολιτών των συμπολιτών. Και η πολιτική τέχνη που θα ακολουθήσει για να κυβερνηθεί αυτή η κοινωνία. Στην πολιτική, σαν πέμπτουσία, εμπεριέχονται και κορυφώνονται οι διάφορες επιστήμες και οι τέχνες που υπάρχουν για την επίτευξη επιμέρους αγαθών, όπως η ιατρική για την υγεία, η στρατηγική για την νίκη, η ρητορική για την πυθώ, η οικονομία για την παραγωγή του πλούτου κλπ. Και αυτό διότι η επιστήμη ή τέχνη της οργανωμένης συμβίωσης ελέγχει ποιες επιμέρους επιστήμες και τέχνες λειτουργούν μέσα σε μία κοινωνία και ποιοι και σε ποιο βαθμό θα τις ασκούν και τις θέτει όλες υπό την, υπό την εξουσία της. Ε, λέει στο απόσπασμά του στα εθνικά νικο, νικομάχια 119 «Δόξη εδάν της κυριοτάτης και μάλιστα αρχιτεκτονικής τι αυτή δε η πολιτική φαίνεται, τι ένα γάρ είναι χρεών των επιστημών εν της πόλεση και πίας σε τους μανθάνιν και μέχρι τίνος. Αυτή διατάση ο Ρώμεν δε και τα σαντιμοτάτας των δυνάμεων υποτάφτην ούσας, ίον στρατηγικήν, οικονομικήν, ρητορική, χρώμενης δε ταύτας, τες λήπες, πρακτικές των επιστημών. Έτι δε νομοθετούσεις, τι διπράτην, και τίνον απέχεσθε. Το ταύτι τέλος περιέχει, αν τα των άλλων, ως τούτα ανίοια <χευκλή> των ανθρώπινων αγαθών, ήγαρ και ταυτόν εστί, και πόλη μίζον για και τελειότερον το της πόλεως φαίνεται και λαβιν και σώζιν αγαπητών μενγαρ και ενή μόνο κάλλιον δε και θεώτερον έθνη και πόλεσιν. Δηλαδή το αγαθό θα το επιτυχάνουμε θα το... και ατομικά και συλλογικά μέσα στην πόλη και ισχυρότερο αυτό είναι το συλλογικό διότι οδηγεί το λαό και τους πολίτες σε μια άλλη να ανάταση, είναι έτσι, ενάρετοι έτσι. και να είναι φιλοπάτριδες. Α Κάτι μου θυμίζει αυτό τώρα. Το φιλοπάτριδες. Φιλοπάτριδες. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και να δώσουμε και μία πληροφορία, επειδή έγραψαν για την πολιτεία, για την πολιτεία έγραψε και Κινός και ο Δημόκριτος και ο Πλάτων, ναι. Με ρωτούν πως πολιτεία Τι είναι η πολιτεία Πού προέρχεται η λέξη πολιτεία ναι. Στην Αθήνα Κοντά στο ναό Των 12 θεοτήτων Στο βωμό των 12 θεοτήτων Που μας τον κατέστρεψε τώρα Η επέκταση του Ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Για το βομό Ναι και δυστυχώς βρέθηκαν και άνθρωποι από το χώρο το δικό μας που συνένωσαν σιωπηρά και σκόπιμα να γίνει αυτό υπήρχε ένα βήμα που ελεγόταν πόλος εκεί στον πόλο, στον τοίχο είναι ακριβώς που περνάει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος μεταξύ θυσίου και πριν πει στο σταθμό νομοναστηρακίου να το πούμε παρακάτω είναι ναι μεταξύ θυσίου και εκεί συγκεντρωνόταν για κάποιο λόγο οι πρώτοι πολίτες όταν ακόμη η Αθήνα ήταν μία κόμη, δεν είχε εξελιχθεί τα πολύ παλαιά χρόνια και γνώριζαν ότι από τον πόλο της γης συγκεντρώνονται οι ψυχές και εισέρχονται από τον βορείο και εξέρχονται από τον νότιο πόλο και ότι εφού συγκεντρώνονται οι ψυχές και είναι το μαγνητικό πεδίο της γης τώρα εν ολίγης. γνώριζαν πράγματα πάρα πολύ σπουδαία. Σήμερα αυτό συμβαίνει, το πλέγμα το μαγνητικό της γης που περιβάλλεται και μπορεί και αναπτύσσει τη ζωή εδώ, δημιουργεί την ατμόσφαιρα και υπάρχει ζωή. Εκεί συγκεντρωνόταν και από τον πόλο ονομάστηκαν πολίτες. Απ' το πολίτης επειδή έμειναν στον ίδιο χώρο ονόμασαν τον χώρο πόλη. Αλλά ο πολίτης όταν έπαιρνε τα όπλα και έπρεπε να τα έχει τα όπλα στο σπίτι του να αμείνεται από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς ονομαζόταν και ο πλήτη. Και βλέπετε τώρα από τον πόλο μια θεωρητική έννοια πως την γνώριζαν αυτοί γνώριζαν γιατί είχαν την διαδικασία του Απόλλωνος που μετανάστευε και πήγαινε όλο τον χειμώνα, έφευγε από τους Δελφούς και πήγαινε στους υπερβόριους, πήγαινε στον πόλο επάνω και αναλάμβανε τους Δελφούς, τους μήνες που έλειπε ο αδερφός του, ο Διόνυσος, ο Ιακχος. Βλέπουμε ότι μία θεωρητική έννοια, πόλος, που η λέξη αυτή σε όλες τις γλώσσες του κόσμου μας δείχνει τι σημαίνει, στην μαθηματική επιστήμη και στην ηλεκτρονική έχουμε και την ηλεκτροτεχνία την πολικότητα Μπράβο. βλέπουμε ότι γνώριζαν πράγματα και ότι από εκεί έδωσαν αυτή την έννοια την επέκτηναν και επειδή συγκεντρωνόταν όλοι εκεί και εκεί είπαμε ότι είχαν δύο βήματα ανέβαιναν επάνω στο βήμα οι δύο ο και οι άλλοι τους άκουγαν και όταν ήταν να ψηφίσουν έλεγαν στον υπερτερούντα βραβεύω βραβεύω από το βραβεύω έχουμε το μπράβο και επειδή ήταν δύο τα βήματα ήταν δίβατον και το δίβατον οι ξένοι που το έκλεψαν δεν μπορούσαν να το πούνε δίβατον το όνομασαν debate και επειδή βγαίνουν τώρα πολλοί και θα το ξαναπούμε. Ε, Όπω το βλέπουμε ορθογραφικά, είναι δίβατο. δίβατο. Δί και βάτε. Και δύο βάσει. Ναι, και το α γίνεται α. Ε, επειδή βγαίνουν πολλοί τώρα στην τηλεόραση και λένε θα έχουμε και ένα debate με όλου του αρχηγού των κομμάτων. Ε, είναι αυτό. Ε, αυτό είναι. Πώ θα γίνει. <laughs> ε, δε, δε <laughs> τους εμείς Δεν νοείται Του δίνουμε εμεί να δε. το ονομάσουν multi είναι πολύ. Δεν είναι δύο, ναι. δεν είναι δύο ναι, ναι, είναι πολύβατον Έτσι, πολύ Σωστός; Σωστό. Ε, και επειδή δεν μπορούν να πούνε τη λέξη, Θα πούνε μούλτι multi, Multibate. Mm. Θα συνεχίσουμε, επειδή είναι οι έννοιε πάρα πολλέ, σα έδωσα και είπατε σιγά σιγά. Μελετήστε αυτό που σας είπα και την επόμενη Πέμπτη θα συνεχίσουμε για τα ηθικά νικομάχια να δείτε τι άλλα ωραία πράγματα μας ναι, ναι, λέει ο Αριστοτέλης και πώς θα κατακτήσουμε εμείς. Ομολογείται διμέγιστον είναι και άριστον τούτο η ευδαιμονία των αγαθών των ανθρωπίνων. Και θα δούμε τι έλεγε και ο, Επί... ο Επίκουρος μετά για την ευδαιμονία. Να πω εδώ που θέλω να ακούγεται και να καταγράφονται ο φίλος Ματνουαλία επειδή έχει καταγωγή από την Κάλιμνο μου λέει Άργο υπάρχει και στην Καλύμνο που είχε η Βασιλιά λέει τον αντίφο γιο του Θεσσαλού. Ε, Βεβαίω. Λέει, δηλαδή, το λέμε για να βεβαίως. τα ακούμε. Βεβαίω, μα είπαμε. Εδώ, Σε σχέση με την πρώτη. Ονομάσανε ναι έφερ, και αρχίτε. τη Λέσβο Πελασγία. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, πήγαν, Μα είπα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντο. Ναι. Προχώρησαν. Όχι, να τα ακούμε για να τα διορθώνουμε. Βεβαίω. Λοιπόν. Υπάρχει άργος επάνω στην Καρστοριά, Άργος Ορεστικών. Άργος ορεστικό, ακριβώ. Άλλη πόλη Την οποία είχα πάει. Ό,τι λοιπόν, α... λέμε, τα λέμε μέσα από στοιχεία για αποσυχία. να τα ακούμε. Να τα ακούμε και να παίρνουμε δύναμη. Να μην απογοητευόμαστε. Λοιπόν, να πω εδώ στους φίλους ότι από την, απ την τετάρτη που μας έρχεται και κυρίως θα το φιξάρω αύριο, ε, τα έχουμε πει με τον κύριο Κατσαρό, ξεκίνησα μια συνεργασία με το New York College. Κάθε Τετάρτη, 7 η ώρα, στο αμφιθέατρο του New York College, όπου θα είναι και οι φοιτητές του, πανεπιστημι... του κολεγίου εκεί, ε, ξεκινάνε μια σειρά ομιλιών. Αρχής γενομένη με τον κύριο Γεωργίου και τίτλο Όμηρο και σύγχρονη τεχνολογία. Μετά θα ακολουθήσει η κυρία Τζάνι με τίτλο Έρω ο μεγάλο εξόριστο. Και 14 του μηνό, Τετάρτη πάντα 7 η ώρα, Διαμαντάρα Γένε τη Φιλοσοφία. Μετά είναι ο κύριο Κωνσταντόπουλος και ο κύριο Καλογεράκη. Προ το τέλο Μαρτίου θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά και θα τα λέμε κάθε μέρα, την φίλη. Υπομονή, κάνουμε. Σα χαιρετώ και εγώ όλου. Όποια δυσκολία έχετε. Να είστε και να καλά. Υπάζει. Να προσέχετε τη ζωή σας Και να είστε υπερήφανοι που είστε Ελλήνες Λοιπόν. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, μη φύγει Ακολουθεί η εκπομπή περί και θεάτρου με το σκηνοθέτητο φίλο εδώ τη εκπομπή. Το φίλο. Το Δημήτρη των μάστορα, συνέτρων σε λίγα λεπτά με όλα τα νέα.